Και πάλι, αγαπητοί μου αδελφοί, σας εύχομαι καλή την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, η οποία πλέον έχει προχωρήσει αρκετά. Ήδη περάσαμε την πρώτη εβδομάδα και όπως θα καταλάβατε, εσείς που μετέχετε στο στάδιο αυτό η χάρις του Θεού πλέον είναι πιο πλούσια και είναι πιο πλούσια διότι η προσευχή και η νηστεία τα δύο αυτά ζητούμενα, κυρίως ζητούμενα αυτή την περίοδο είναι εκείνα που κυρίως ευαρεστούν των Θεών αλλά και διώκουν τους δαίμονες. Και επομένως είναι επόμενο η χάρη του Θεού σε αυτούς που αγωνίζονται σε αυτό το στίβο να έρχεται πιο πλούσια διότι η καρδιά μας είναι πιο ανοιχτή. Όσο έχουμε, είπαμε προχτέ μικρότερο δοχείο τόσο λιγότερη χάρη θα παίρνουμε. Όσο το δοχείο μεγαλώνει και αυξάνει, τόσο και η χάρη θα είναι περισσότερη. Δεν αυξομοιώνει ο Κύριος τη χάρη Του. Τα δοχεία μας αυξομοιώνονται. Ανάλογα με τη χωρητικότητα του καθενός και ανάλογα με τη θέληση του καθενός, τόσο και θα πάρει σε το έχω πει και άλλη φορά και θα σας το επαναλάβω. Ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, ο Θεολόγος που ονομάζεται ηγαπημένος του Ιησού δεν ήταν ο του. Ο Κύριος δεν έκανε διακρίσεις στην αγάπη του. Άλλους να τους αγαπάει περισσότερο και άλλους να τους αγαπάει ο λιγότερο. Απλά ο Ιωάννης αισθανόταν να αγαπάει περισσότερο ο ίδιος τον Κύριο και γι' αυτό αισθανόταν και πιο πολύ την αγάπη του Θεού επάνω του είχε πολύ μεγάλο δοχείον και αισθανόταν ότι ο Κύριος του έδινε ακόμα περισσότερη αγάπη ενώ δεν ήταν έτσι και γι' αυτό βλέπετε το ηγαπημένος το λέει μόνο ο ίδιος για τον εαυτό του δεν το λένε οι άλλοι μαθητέ. Δεν το λένε οι άλλοι Ευαγγελιστές. Ο μαθητής όνει γάπα ο Ιησούς το λέει μόνον ο ίδιος το Ευαγγέλιόν Του. Γιατί ο ίδιος αισθανόταν τον Κύριο να τον αγαπά περισσότερο. Και το αισθανόταν, είπαμε, διότι ο ίδιος είχε μεγαλύτερο δοχείο και ασφαλώς έπαιρνε περισσότερη αγάπη από, αυτού, από αυτή την αγάπη που ο Κύριος διοχέτευε σε όλους ανεξαίρετα και στον Ιούδα. Αλλά ο Ιούδας δεν είχε δοχείο και δεν μπόρεσε να αισθανθεί ποτέ το πόσο ο Κύριος τον αγαπά. Οι άλλοι μαθητές δεν αισθάνθηκαν την διάκριση, γιατί δεν έκανε ο Κύριος διάκριση προς τον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή. Ούτε καν και προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Και γι' αυτό βλέπετε δεν την αποκάλεσε ποτέ μητέρα μου. Ποτέ γίνε. Αυτή είναι η ονομασία με την οποία αναποκαλεί ο Κύριος την Υπεραγία Θεοτόκο γίνε ιδού ο Υιός σου ή το λέγει το μαθητή ιδού η μήτρη σου δεν λέγει να η μητέρα μου από σήμερα πάρτι εσύ μητέρα σου γίνε ιδού ο Υιός σου είδατε εκεί στην κανά πάλι τι λέγει τι εμεί και εσύ γίνε ούπο ή και η ώρα μου <κυρίζει> τι λέει πάλι ο Κύριος εκεί που πήγε η υπεραγία Θεοτόκος με τα παιδιά του Ιωσήφ και τον διέκοψαν τον Κύριο στο κήρυγμα και του είπαν «Η μήντρη σου και η αδερφή σου εστίκα συνέξω ή δίνεις τι διαπήντησε «Μήντρη μου και αδερφή μου ούτη εσύν» Εγώ δεν έχω μάνα και αδέρφια «Μήντρη μου και αδερφή μου ούτη εσύν» ή των Λόγων του Θεού ακούοντες και τηρούντες Αυτόν. Αυτοί είναι τα παιδιά, τα αγαπημένα του Κυρίου, αυτοί που ακούν και εργάζονται τον νόμο του Θεού. Επομένως λοιπόν, ανάλογα με το δοχείο που έχουμε, θα πάρουμε. Και όσοι αγωνίζονται, δείχνουν ότι θέλουν να μεγαλώσουν το δοχείο τους θέλουν να πάρουν περισσότερη χάρη αυτή την περίοδο και γι' αυτόν ακριβώ τον λόγο αγαπητοί μου αδελφοί ας εισέρθουμε, ας αγωνιστούμε ο αγώνα είναι ευλογημένος και ευχάριστος και όχι βαρύς και ασήκωτος όπως θέλουν να τον παρουσιάζουν κάποιοι γιατί δεν τον δοκίμασαν ποτέ αυτοί που τον δοκίμασαν και αυτοί που τον εργάζονται εν Χριστό αυτοί βεβαιώνουν ότι ο αγώνας είναι ευχάριστος και ευλογημένος γιατί αισθάνονται ακριβώς την ευλογία του Κυρίου και αισθάνονται το χέρι του Θεού να ελαφρύνει αυτόν τον αγώνα και ο αγώνας να διέρχεται πραγματικά χωρίς πολλές φορές να τον καταλάβουμε. Αυτά όσον αφορά την Αγία μας νηστεία και την Αγία προσευχή και την Αγία Τεσσαρακοστή Ήδη έφτασα στα αυτιά μου κάποια φιλιβερά πράγματα από το καρνάβαλο. Δεν προτίθεμαι να σας τα πω λεπτομερώς, διότι πάλι και πάλι τα έχω πει, θα έλεγα ότι τα προβλέπω όχι ως προφήτης, τα αναμένω μάλλον θα έλεγα, διότι είναι φυσικά πλέον, είναι η φυσική εξέλιξη των πραγμάτων. Έτσι θα έγινε ούτως ή άλλω Ήδη τα μέσα ενημερώσεω με ειδοποίησαν γιατί νομίζω ότι σαν αντιαιρετική ομάδα, όπως ξέρετε είμαι ο υπεύθυνος επί της αντιαιρετικής δράσης εδώ στη Μητρόπολη, ως αντιαιρετική ομάδα που είμαστε νομίζω ότι πρέπει να με ενημερώνουν για όλα τα πράγματα. Και με παίρνουν πολλοί και μου λένε. Ήδη λοιπόν είχαμε συνέλαβεν η αστυνομία αρκετούς εμπόρου ναρκωτικών. Άλλος με τόσα σακουλάκια ηρωίνη, άλλος με τόσα, άλλος με τόσα. Είχαμε αρκετές εισαγωγέ και πάλι στο παιδιατρικό τμήμα του Πανεπιστημίου του Ρίου, που νομίζω εκείνη τη νύχτα εκείνο διανηθέρευε αν δεν κάνω λάθος, αν μου το είπαμε σωστά και αντιλαμβάνεστε επαναλαμβάνονται τα ίδια πράγματα αυτά τα οποία πολλά και σε έχω τονίσει και τα οποία δυστυχώς όσο θα συντηρείτε αυτό το ιδωρολατρικό όργιο εδώ στην πόλη μας δεν θα πάψουν αντίθετα θα αυξάνονται και θα πληθύνονται. Και βέβαια έχω μάθει ότι σκοπήμως πολλά αποκρύπτονται ακριβώς διότι ακούονται πλέον τα κηρύγματά μου και οι υπεύθυνοι θέλουν να κουκουλώνουν μερικά πράγματα για να δείξουν ότι αυτά τα οποία λέω δεν επαληθεύονται. Αλλά όσο και αν τα κρύψει δυστυχώς η αλήθεια περισσεύει και θα έρχεται στο φως θα έρχονται στο φως της δημοσιότητος είτε τα τα βγάζουν οι ίδιοι είτε βγαίνουν από μόνα τους και τώρα να έρθουμε αγαπητοί μου αδερφοί στη συνέχεια της αγίας μας γραφής αφού επαναλάβουμε πλέον αυτά τα οποία είπαμε το περασμένο Σάββατο στους δύο τελευταίους στίχους με τους οποίους και έκλεισε το δέκατο κεφάλαιο των παροιμιών του Σολομόντος δηλαδή των 31 και των 32 στίχων στους δύο αυτούς στίχους για να μιλήσω παραβολικά μας έδωσε ο Κύριος μία εικόνα Μία εικόνα επιλογής. Έχεις δύο βρύσες στο σπίτι σου. Η μία βγάζει νερό κρυστάλλινο, νερό βουνίσιο, νερό πετακάθαρο, η άλλη βγάζει βούρκο, η άλλη βγάζει λίματα, η άλλη βγάζει σαπίλα, βρωμάει ο τόπος. Πού θα πας να ανοίξεις για να πεις, είναι λογικό θα πάμε να πιούμε από το νερό το καθαρό το νερό το κρυστάλλινο διότι αυτό λέει η λογική διότι όποιος κάνει το αντίθετο το μυαλό του δεν πάει καλά έχει ανάγκη να τον ιδεί ψυχίατρος εδώ όμως μάλλον συμβαίνει το αντίθετο όλους πρέπει να μας ιδεί ψυχίατρος γιατί δυστυχώς, εάν μεταφέρουμε την εικόνα από τη μεταφορική τη όψη στην πραγματική τη όψη, θα δείτε ότι όλοι μας έχουμε ανάγκη ψυχιάτρου. Διότι όλοι μας, αντί του κρυστάλλινου και ζώντος ύδατος, προτιμούμε το βούρκο και τα λίμματα. Και γιατί το λέω αυτό, δέστε το μόνοι σα στην καθημερινή σου ζωή. Τι προτιμάς, τον Κύριο, την Αγία Γραφή, τους βίους των Αγίων ή την τηλεόραση. Και πε μου, εσύ που μαθαίνεις και ακούς κηρύγματα, ποιος είναι ο βούρκος και τα λύματα και ποιο είναι το κρυστάλλινο νερό. Μήπως θεωρεί βούρκο την Αγία Γραφή, άπαγε της βλασφημίας». Μήπως θεωρείς ότι η Αγία Γραφή είναι λίματα, ο Θεός να φυλάξει. Συγχώρεσα με κύριε, λύματα είναι η τηλεόραση Και όμως βλέπετε αδερφοί μου, εκεί προτιμούμε να ανοίγουμε. Από εκεί προτιμάμε να πίνουμε. Εκείνο θέλουμε για τροφοδοσία μας. Την Αγία Γραφή δεν την πλησιάζουμε. Τους βίους των Αγίων δεν τους ανοίγουμε. Και γι' αυτό να ακριβώς το λόγο πηγαίνομαι από το κακό στο χειρότερο. Διότι έλεγε ο αείμνηστος διδάσκαλός μας ότι η βήη των Αγίων είναι η εφαρμογή της Αγίας Γραφής. Γιατί βλέπετε λέει ο κόσμος, χριστιανοί το λένε αυτό, ναι λέει ωραία τα λέει η Αγία Γραφή αλλά ποιος τα κάνει... Ποιος τα κάνει οι Άγιοι τα κάνουν η εφαρμογή της Αγίας Γραφής είναι η ζωή των Αγίων άνοιξε το βίο του Αγίου να δεις ποιος τα κάνει δεν τον ανοίγεις δεν σε αφήνει ο καταραμένος ο διάολος ξαπόστασες από τις δουλειές σου τα, το διαολοκούτη το κουμπί να ειδείς να σε διεχετεύσει, τι να σου δοχητεύσει. Σαπίλα, βρωμιά, βούρκο, λύματα, βόθρο. Εκείνο θα σου δώσει. Είδες λοιπόν ότι έχουμε ανάγκη του, <κυρίζει> Τι μας είπε εδώ το Ιερό Κείμενον. Η γλώσσα του δικαίου αποστάζει σοφία. Πήγαινε λέει κοντά στον δίκαιο. Πήγαινε κοντά στο σοφό μας είπε προηγουμένως. Πήγαινε κοντά στον κύρικα του Λόγου του Θεού. Διότι από το στόμα αυτού νου θα ακούσεις την αλήθεια. Το στόμα του λέει αποστάζει σοφία. Και είδε τι λέει αποστάζει λέει. Δεν λέει τρέχει ποταμιδόν. Όχι. Αποστάζει. Στάει. Στάει, στάει, σταί. Και τυχερός αυτός που κρατάει από κάτω το δοχείο. Και είδατε τι είπαμε Έχεις μεγάλο δοχείο, θα πάρεις πολύ. Έχεις μικρούλι, δεν έχεις τίποτα, ήρθες και φεύγεις. Όφελος ουδέν. <Κι> Γιατί δυστυχώς υπάρχουν και υπάρχει και αυτή η κατηγορία των ακροατών του κηρύγματος. Είναι εκείνοι που μας τους παρουσίασε ο Κύριος ότι ο σπόρος έρπεσε λέει επάνω στο έδαφο, στο δρόμο και πήγαν τα πουλιά και τα έφαγαν και τα πάτησαν οι άνθρωποι. Αυτό τι σημαίνει ότι δεν είχαν πτωχείο, δεν είχαν κατάλληλο δέκτη η καρδιά τους δεν ήταν ο κατάλληλος δέκτης για να δεχθούν το λόγο του Κυρίου και έτσι λοιπόν ο λόγος του Κυρίου εχάθηκε πήγε στράφια στο το πούμε έτσι στόμα δικαίου αποστάζει Σοφία πήγαινε να ακούσει το στόμα του δικαίου έχει να σου πει πολλά το στόμα του δικαίου βγάζει Σοφία και μαζί με τη Σοφία βγάζει Βγάζει η σωτηρία. Όσοι πήγαν στον πατέρα Πορφύριο και στον πατέρα Παΐσιο, πάρα πολλοί, όχι όλοι, γιατί και εκεί ήταν και εκείνοι οι οποίοι επήγαιναν από περιέργεια. Οι περισσότεροι όμως επήγαν και έφευγαν αλλιωμένοι, έφευγαν σε σωσμένοι, έφευγαν με τα δακρύων, έπαιναν σκληροί σαν διπέτρα και έβγαιναν χώμα μαλακό ευπρόσδεκτο στο Λόγο του Θεού επίγαιναν άθεοι και άπιστοι και έβγαιναν άνθρωποι έτοιμοι να βαπτιστούν έτοιμοι να εξομολογηθούν έτοιμοι να κοινωνήσουν έτοιμοι να σωθούν αυτό κάνει αδελφοί μου ο Λόγος του Θεού Σπάει τον ταμάρι το και το κάνει χώμα, καστανόχωμα, να φυτρώσει λουλούδι. Και όσο βλέπεις τον ταμάρι και σε ρωτήσει κάποιος, είναι δυνατόν εδώ στο Νταμάρι να φυτρώσει λουλούδι. Όχι, δεν είναι δυνατόν. Ε, λοιπόν, αυτό είναι το θαύμα. Ο Κύριος, ο λόγος του Κυρίου, κάνει τον ταμάρι χώμα. Χώμα ευλογημένο, χώμα μέσα στο οποίο αυξάνει και ριζώνει και καρποφορεί ο Λόγος του Κυρίου. Ευτυχεί λοιπόν εσείς που έρχεστε εδώ και ευτυχείς εκείνοι οι οποίοι τρέχουν στα κηρύγματα να ακούσουν τον Λόγο του Κυρίου που εκπορεύεται από τα άφλια τα δικά μου χίλι και τα χείλη των άλλων των Ιεροκυρίκων. Και να εύχεστε αυτός ο λόγος του Κυρίου να αγιάζει και εμάς τα ηχεία του λόγου Του και να αγιάζει και εσά τα δοχεία του λόγου Του. Εμείς είμαστε τα ηχεία εσείς είστε τα δοχεία. Να μας αγιάζει ο Κύριος και εμένα αλλά και εσάς. Και είτε στη λέει παρακάτω η γλώσσα του αδίκου εξολείται Προτιμάς τον άδικο να ακούς. Προτιμάς τις απειλής της τηλεόρασης. Προτιμάς τα ψεύδη της τηλεόρασης. Προτιμάς τις οικοφαντίες της τηλεόρασης. Αντί για λόγο Θεού, αντί για Αγία Γραφή, αντί για βίους Αγίων, αντί για οφέλημα πνευματικά βιβλία, προτιμάς να ακούς όλο το βόθρο και τον οχετό της τηλεόρασης. Ελπιζω λοιπόν, άκου η γλώσσα της η γλώσσα του αδίκου εξολείται θα την εξολοθρεύσει ο Θεός εκεί που πας και κρέμεσαι και περιμένεις λες και θα σου μιλήσει επειδή θα σου μιλήσει ο Θεός και σου μιλάει μια πόρνη ένας βρωμιάρης ένας κουλαρικάς ένας ανήθικος εκείνη η γλώσσα εκείνη η γλώσσα θα την διαστρέψει ο Θεός θα την εξαφανίσει ο Θεός και εσύ εκεί εκείνη τη γλώσσα κρέμεσ. και περιμένεις τι θα πει τι θα υπή και παρακάτω στον επόμενο στίχο μας είπε ότι χίλιοι ανδρών δικαίων αποστάζει χάριτας προηγμένως μας είπε αποστάζει σοφία εδώ μας λέγει αποστάζει χάριτας τι σημαίνει αυτό? Προηγείται η, χα... προηγείται η σοφία και έρχεται η χάρης. Πας και ακούς, το πρώτο που θα πάρεις θα είναι σοφία. Έχε το δοχείο έτοιμον να ακούσεις, να δεχτείς τη σοφία του Θεού. Και μετά από τη σοφία έρχεται η χάρης. Τι σημαίνει η χάρης? Το δώρο. Χάρις Στο χαρίς Ποια είναι η χάρις Το δώρο Πως πήραν τα δώρα οι Άγιοι του Θεού Πως πήρε το δώρο της προφητείας Ο Άγιος Παΐσιος και ο Άγιος Πορφύριος Πως πήρε το δώρο Του προορατικού άγιο Άγιος Παΐσιος και Άγιος Πορφύριος Αφού πρώτα πήρε τη σοφία Θυμάστε τι σα είπα Πήγε ο πατήρ Πορφύριος, 17 χρονών, 16 χρονών επήγε στο Άγιον Όρος και έπαιρνε σοφία. Διδασκόταν από τους γέροντες και όταν για πρώτη φορά επήγε και κοινώνησε, σας το έχω ξαναπεί αυτό, πήδαγε, πήδαγε, βγήκε μες στο δράσος και πήδαγε, πήδαγε, σκαρφάλωνε στα δέντρα. «Θεέ μου, σεμένα τον αμαρτωλό, τον Πορφύριο, ήρθες να μείνεις!» Το πες εσύ ποτέ αυτό? Το πες, δεν το πες ποτέ. Θες να πανεκοινωνάς, δεν θες? Και εσύ και εγώ. Ευχαρίστησες ποτέ με τα δακρύω και να πεις μετά «Κύριε, πού ήρθες να μείνεις?» «Σεμένα τον ελεηνό, σε μέρα την ελεηνή, τη βρωμιάρα, την πόρνη, τον πόρνο, τον ανήθικο» τον ελεηνό, τον τρισάθιο, τον ψεύτη σε μένα ήρθες να μείνεις του το ποτέ δεν του το έπες. και γι' αυτό δεν πήρε χάρη δεν ήρθε σοφία επάνω σου επήγες και κοινώνησες ως άσοφος δεν κοινώνησες ως σοφός πως θα έρθει το χάρισμα μετά η Θεία Κοινωνία δεν σου έδωσε χάρη. Για να πάρεις χάρη από τη Θεία Κοινωνία πρέπει πρώτα να πλησιάσεις ως σοφός. Ο πατήρ Πορφύριος είχε σοφιστεί πρώτα, είχε πάρει σοφία, σοφία Θεού και με αυτή τη σοφία πλησίασε και κοινώνησε. Και όταν μετά εκτίμησε το δώρο, πάρε και τη χάρη. Και ποια ήταν η χάρη, άρχισε λέει εκεί έξω που πήγαγε σαν τρελό και έβλεπε τα βουνά σαν γιάγυρα γύρω του. Και έβλεπε πίσω από τα βουνά, έβλεπε τι γινότανε. Και άμα σε ρωτήσω σένα τώρα, όξο εδώ πέρα, ξέρει τι γίνεται. Έξω από εκεί δεν ξέρει τι γίνεται. Ακόμα και αν βρέχει, αν δεν το ακούς πρέπει να ήμουν την πόρτα να φαναντίσει αν βρέχει. Εκείνο ήξερε τι γινόταν πίσω από το βουνό. Και ήταν παρακαλώ, όταν έγινε πνευματικός, ήταν 22 χρονών παιδί. Που τα δικά σας 22 χρονών δεν ξέρουν ούτε να αφάνεια. Πρέπει να κάτσεις με το κουτάλι να τα ταΐζεις. Βλέπεις τι σημαίνει σοφία και τι σημαίνει χάρης. Για να πάρεις χάρη πρέπει να, είσαι, να γίνεις σοφός. Και γι' αυτό θέλετε να σα πω και ένα άλλο μυστικό του Αγίου Όρους και να πείσουμε αυτό το κεφάλαιο εδώ να πούμε στο 11ο. Παλιά στο Άγιο Όρο υπήρχε αδελφί μου σε ένα ειδικά μοναστήρι που λέγεται Μπουραζέρι. Υπήρχε η εξή τάξη. Ήταν πολύ αυστηρό. πελέγαν παραπολικά να καταλάβετε το εξή. Η θάλασσα λέει του Αγίου Όρου παραβολικά το λέγανε είναι αλμυροί παντού αλλά εκεί στο Μπουραζέρι είναι Ελίσσα ήθελα να πούμε δηλαδή ότι το αυστηρότερο μοναστήρι ήταν εκεί το κελιού του Μπουραζερίου τι κάνανε εκεί ο παπάς δίνει σε γεμάς τους παπάδες αφήστε αδερφοί μου κλάφτε μας, εμάς. κλάφτε μας κλάφτε μας έχετε δάκρυα να μας κλάψετε αν έχετε δάκρυα κλάφτε μας ο παπάς εκεί για να αρχίσει λέει τη Θεία Λειτουργία. μα τώρα και εγώ το πρόλαβα το γεροντάκο. Το πρόλαβα. Για να αρχίσουμε λέει Θεία Λειτουργία. Θεία Λειτουργία. Θεία Λειτουργία. Που ο παπάς πετάει το τσιγάρο όξω από την εκκλησία και μένει να λειτουργήσει. Για να αρχίσει η Θεία Λειτουργία λέει έπρεπε να μου το δάπεδο με δά και μετά να αρχίσουμε τη Θεία Λειτουργία τα πούτε πως έπρεπε να πάει να λειτουργήσει ο παπάς αφού πρώτα μου λέει το χώμα κάτω το κανελάσπι από τα δακρυά του τότε του επέτρεπε ο γέροντας να βάλει ευλογημένη βασιλεία για να ξεκινήσει εσύ ποτέ πριν πανακοινωνήσεις Σήμερα καταλαβαίνω, εγώ δεν πήγα σήμερα στην εκκλησία. Καταλαβαίνω τι θα έγινε εσεί που πήγατε, που το έχουν πλέον έθιμο. Έθιμο. Σήμερα πάνε να κοινωνήσουμε τον Αγίου Θεοδόρου. Μιστέψαμε, μιστέψαμε. Δεν πάρει τίποτα άλλο. Μιστέψαμε. Πάντα κοινωνήσουμε. Κεκτημένο μα δικαίωμα. Όπω μου λέγε κάποιο σε ένα χωριό. απα που λέει, μην μου κόψει τη διακοινωνία του Αγίου Θεοδόρου. Λέει, αυτό, το, αυτό το έχω πλέον καθιερώσει. Πάει, μην το χαλάσει το καλάς; έκλαψες ποτέ το ποτέ σε συνεκλώνησε ποτέ το εκτίμησες ποτέ έκατσες ποτέ να πεις αυτό που είπε ο πατήρ Πορφύριος Θεέ μου σε μένα τον αμαρτωλό τον Τιμόθεο έρθες να μείνεις σήμερα Κύριε σε μένα την Ελεγνή την τρισάφια σε μένα που είμαι καταγόγιο δαιμονίων ήρθε σε μένα να με αγιάσεις με το σώμα σου και με το αίμα σου το είπες, δεν το τότε πως να πάρουμε χαρίσματα προηγείται η σοφία και έρχεται η χάρη θα προηγηθεί πρώτα θα προηγηθεί πρώτα η εκτίμηση και μετά αφού εκτιμήσεις θα πάρει και το δώρο, έτσι πήραν τα δώρα οι άγιοι του Θεού, αδελφοί μου. Λοιπόν, έτσι έχονται τα δώρα, τα δώρα, τα δώρα τη χάρη του Θεού. Δεν περιμένει να του πάρει το δώρο τζάπα. Εκεί στο Άγιο νόρο λένε και κάτι άλλο. Για να πάρει πνεύμα. Πρέπει να δώσεις αίμα. Τα Για να πάρεις πνεύμα πρέπει να δώσεις αίμα. Τι Ορίστε. Τι σημαίνει. τι σημαίνει αυτό. Αν δεν κοπιάσεις, αν δεν στριμοχτείς, πνεύμα δεν έρχεται. Άγιο πνεύμα δεν έρχεται. Αν δεν κουραστείς, αν δεν στριμοχτείς, αν δεν βιάσεις τον εαυτό σου αυτό που είπε ο Κύριος ότι οι βιαστέ αρπάζουσε τη βασιλεία των ουρανών, αν δεν βιάσεις τον εαυτό σου πώς θα έρθει πνεύμα. Πώς θα πάρεις τη χάρη. Αυτό είναι το πνεύμα. Πώς θα πάρεις τη χάρη. Το χάρισμα του Παναγίου πνεύματος. <coughs> Μπήκαμε στα ψηλά, στα υψηλά. Αφήστε τα. Θα ζαγιστούμε, αφήστε τα. Να κατεύουμε λίγο, να κατεύουμε. Να κατέβουμε αδερφοί μου, γιατί εδώ θα χάσουμε και τα αυγά και τα καλάθια. Να κατέβουμε λιγουλάκι. Να μας προσγειώσει λίγο η Αγία Γραφή. Διαβάζουμε τους επόμενους τρεις, δύο στίχους. τι γη δόλει βδέληγμα ενώπιον κυρίου Στάθμιον δε δίκαιον δεκτών αυτό Που εάν εισέλθει ή εκεί και ατιμία Στόμα δε ταπεινών μελετά σοφία τελειώτης ευθέων οδηγήσει αυτούς και υποσχελισμός αφετούντων προνομεύσει αυτούς. Είναι ο πρώτος και ο δεύτερος στίχος του ενδεκάτου κεφαλαίου. Προσγειωνόμαστε, προσγειωνόμαστε στην καθημερινότητα και όπως μέχρι σήμερα μας Συνήθισε ο λόγος του Κυρίου βλέπετε ασχολείται με τα καθημερινά αμαρτήματα με τις καθημερινές μας παραβάσεις και ακόμα με εκείνα τα οποία εμείς θεωρούμε ως επουσιώδη και δεν πήγαμε ποτέ είπαμε να τα αξιωμολογηθούμε γι' αυτό βγήκε εκείνο το βιβλιαράκι γι' αυτό σας το γράφω και στην εισαγωγή ο σκοπός εκείνο είναι μην αισθάνεσαι ότι είπε ένα ψεματάκι και δεν χρειάζεται να πάμε να το ξεμολογηθούμε. Ε, καλά τώρα. Κάτι έγινε. Ή πέσαμε στην πολυλογία. Ε, καλά τώρα. Μην δίνουμε μεγάλη σημασία. Ή είπαμε καμιά σκροκουβέντα. Ε, αλλά τελείωνε τώρα. Καημένα, κάτι έγινε. Μην πάμε και βασανίζουμε τον παπά. Δικαιολογία μου το είπε προχτές ένας που εξομολογούσα και λέω λέω χάρηκες, λέει, γιατί έρχεσαι μια-δυο, ενα μην σε κουράζω μου λέει πάντα. και ποιος σου είπε ότι κουράζουμε παιδάκι μου και αν κουράζουμε σένα τι σε νοιάζει εγώ είμαι το εντεταλμένο όργανο της χάρητος εδώ κουράζουμε δεν κουράζουμε ας το Αλλά αυτά είναι προπέτασμα καπνού προκειμένου να βρούμε τις στινές και έτοιμες δικαιολογίες για να δικαιολογήσουμε την απουσία μας από την Ιερά Εξομολόγηση. <Κι> Τι λέει λοιπόν εδώ Ζηγίδόλοι δεν ενώπιον κυρίου θα το πούμε απλά κάποτε παλιά που πήγαινε στο μπακάλι θυμάστε είχανε τις ζυγαριές παλιά τις παλάντζες πιο παλιά θα τις θυμάστε και στη συνέχεια τις ζυγαριές και είχανε βρει κάτι κολπάκια οι μπακάλιτες και προκειμένου να σου κλέβουν κάμια δεκάρα, κάμια πεντάρα κάμια εικοσάρα να σου κλέβουν κάνα πενινταράκι αργότερα κάνα φράγκο πιο αργά κάμια δραχμή, κάνα δίδραχμο κάνα τα λυράκι. επίραζαν λίγο τη ζυγαριά από πίσω είχαν κάπια κάποιο τρόπο πονηρό και επίραζαν λίγο τη ζυγαριά και εκεί που ήταν ένα κιλό η ζάχαρη η ζυγαριά σου έδειχνε ένα και είκοσι, ένα και δυακόσα γραμμάρια, ένα και τρακόσια γραμμάρια και εκεί που έπαιρνες, ζήταγες από το μπακάλι ένα κιλό, ένα κιλό τυρί, σου έβαζε οχτακόσα γραμμάρια, την είχε πειράξει λίγο τη ζυγαριά και σου έβαζε οχτακόσα γραμμάρια, αλλά η ζυγαριά έχει ένα τα είχε φάει τα 200 κρυφά από πίσω <Σι> και εσύ επλήρωνες πόσο έκανε το τυρί 20 δραχμές πλήρωνες το κιλό το τυρί 20 δραχμές ενώ έπρεπε κανονικά με αυτό που σου δίνε έπρεπε να το πληρώσεις 16 δραχμές <Σι> αυτά γινόταν και παλιά και γι' αυτό βλέπετε τυρί ο Κύριος οι ζυγοί οι δόλοι εκείνοι δηλαδή που κάνουν τις ζυγαριές τις πονηρές που κλέβουν που κλέβουν τον πελάτη και το λέει και ο Ισαΐας σε άλλο σημείο ουέ μάλιστα λέει ο Ισαΐας αλλήμωνο σε εκείνους λέει που πουλούν που πουλούν το καλό για σάπιο και το σάπιο για καλό αλλήμωνος εκείνους που πειράζουν τις ζυγαριές για να κλέψουν το συνανθρωπό του. είναι εδώ πακάλιτες παλιοί δεν έχουμε πακάλιτες ε, θα έχουμε κάνα κρεοπόλη. είναι κανένα κρεοπόλις εδώ από αλλού θα τον κλέβανε το όρο αυτό μήπως είναι κανένα έπορο γιατί εδώ ο ζυγός λέει πολλά μην νομίζει ότι μένει μόνο στο ζυγό εδώ ζυγός σημαίνει πολλά πράγματα έμπορος είσαι ίσου να ξέρετε οι έμποροι ερχόνται και μου λένε παπούλι δίνουμε τον παγιάτικο για φρέσκο παπούλι δίνουμε τον οθευμένο για γνήσιο Παπούλοι έρχονται και μα λένε Ετούτο το ύφασμα είναι εισαγόμενο και λέμε Ναι, ναι, ναι, ναι, εισαγόμενο, εισαγόμενο. Και μόλι το έχουμε πάρει από το διπλανό το μαγαζί ή είναι ελληνικό και το ξέρουμε. Αυτό το ψέμα δεν είναι μόνο ψέμα. Αυτό είναι και κλεψιά και αδικία. Και αυτά τα λεφτά, τα άτιμα λεφτά τα οποία σου ήρθαν μέσα από τέτοιους κομπιναδόρικους τρόπους να ξέρεις ότι αυτά τα λεφτά θα πληρωθούν. <Και> το ουέ, το ουέ που λέει ο Ισαΐας ο προφήτης μην νομίζετε ότι είναι του Ισαΐα του προφήτη. Το ουέ είναι του Θεού. Ο Κύριος μιλάει με το στόμα των προφητών έτσι δεν το πιστεύω και εις το Πνεύμα το Άγιο το Κύριο το ζώπιον το Εκτουπατρός εκπορευόμενον το Συμπατρή και οι όσοι προσκυνούμενον και Συνοξαζόμενον το λαγίσαν διά των προφητών έτσι δεν αυτό που μίλησε με το στόμα των προφητών δεν μίλησαν οι προφήτες δεν μίλησε ο Ισαΐας δεν έλεγε το παραπονό του ο Ισαΐας σαν άνθρωπος τον φώτιζε το πνεύμα το Άγιον εκείνη τη στιγμή και έλεγε εμιλούσε το πνεύμα το Άγιον εκείνη τη στιγμή. Αυτή είναι η ζυγή, η δόλη οι ζυγαριές εκείνες τα ψέματα δηλαδή οι κομπίνες που κάναμε και κάνουμε και δυστυχώς συνεχίζουμε να κάνουμε και με τις οποίες κλέβουμε το συνάνθρωπό μας και δεν καταλαβαίνεις τι mm -hmm. ότι ο Κύριος θα σε ευλογήσει άμα είσαι τίμιος mm -hmm. άμα είσαι άτιμος θα... αυτό που νομίζω ότι έκλεψες και κέρδισες και φέμεις καρούμενος θα το χάσεις mm -hmm. και μάλιστα να το χάσεις και θα το πληρώσεις σε αρρώστια και σε θάνατο mm -hmm. ας έχω ξαναπεί, δεν ξέρω αν το έχω πει εδώ ή σε άλλο κήρυμα θα σου το πω. ήρθε ένα πνευματικό παιδί μου με λησοκόμος είναι και μου λέει παπούλι να σου πω την αμαρτία μου λέω πες το το μέλι τον οθεύω δηλαδή του λέω όλοι μου λέει το κάνουμε εμείς οι μελισουργοί σε συνεννόηση Ρίχνουμε και ζάχαρη μέσα, το ζαχαρώνουμε το μέλι. Δεν το παίρνει χαμπάρι ο άνπο, δεν ξέρει, δεν καταλαβαίνει. Ε. Του λέω, άκουσε να δείς, δεν θα το ξανανοθέψει. Δεν, δεν θα το ξανανοθέψει το μέλι. Μα δεν βγαίνω, δεν βγαίνω, πού θα φτάσω εγώ. Δεν θα το ξανανοθέψει το μέλι. Δίπλα, θα μου πάρει την πελατεία το καταλαβαίνεις δεν θα το ξαναδοθέψει το μέλι ψήπισε <κυρίζα> <κυρίζα> λίγο τη τιμή παραπάνω και άφησε το και όποιος θέλει να έρθει να πάρει έρχεται μετά από ένα καιρό ένα, μία, δύο μήνες μόνος του με το που σε μέσα στην εξόλωση άλλη φορά δεν το ξαναναθεύω το μέσα πάει τελείως τι έγινε παπούλι μου μου λέει πως πάνε οι σε στο μελίσι έτσι ερχόταν ο κόσμος απάνω κι ας ήταν πιο ακριβό το δικό ένα μυστήριο πράγμα πιστεύω στη χάρη του Αγίου Πνεύμα Και έκτοτε δεν το ξανανοφεύει το μέτη. Καταλάβατε ευλογεί ο Θεός. Εκεί που άλλο άλλος νομίζει ότι ευλογεί η απάτη και το ψέμα στο χριστιανό ευλογεί ο Θεός. Και όταν ακούσει εκείνη τη βλάστημη φράση να σου λένε με το σταυρό θα πάω μπροστά αμήν και πότε να πηγαίνουμε μπροστά με το σταυρό. Μακάρι να ήταν αυτή η φιλοδοξία μας στη ζωή αυτή όχι με κομπίνες, όχι με απάτες όχι με τερτύπια του σαντάνα, αλλά να πηγαίνουμε μπροστά με τον τίμιο σταυρό και με την αλήθεια και είδες τι λέει παρακάτω «στάθμιον δε δίκαιον δεκτών αυτό» ο Κύριος στη θέλει να είσαι δίκαιος στις συναλλαγές σου <και> τότε είχαν τα σταθμά θυμάστε τα σταθμά εκείνα τα, τα βαράκια που είχαν και τα, βά, τα βαρίδια μπράβο ναι πέζε τα, πέζε. εκείνα τα, τα βαρίδια <και> Εμερικά από εκείνα ήταν νόθα νόθα <και> Δεν είχαν, άλλο γράφανε πάνω άλλο βαρός είχανε και ο κομπιναδόρος τα και πάρα τόσο είναι τόσο είναι πάρ' το και φύγε Επάνω σου γράφε το βαράκι έχει μισό κιλό και ήταν 400 γραμματράβα καταλάβεις εσύ τώρα πόσο είναι και αντί να σου δώσει μισό κιλό πράβα σου ήταν 400 γραμμάρια 450 στάτρο για τα 50 ο, θέλει, ο Κύριος θέλει να είσαι δίκαιος στις συναλλαγές σου Άραγε τώρα σε πόσε βάλαμε φιτιλιές και πόσα καινούργια αμαρτήματα θα πάμε να αξομολογηθούμε τη νέα εβδομάδα, που θα μας έρθει, που θυμηθήκαμε τώρα και θα λέτε μέσα σας, «Άρε Παπατιμώθε μου, λέει, μας ξύπνησες τώρα αμαρτίες μας, τις νιώτης μας αμαρτίας νεοτητός μου, πω, πω, πω, μας ξεσήκωσες τώρα». Δεν σα ξεσήκωσα, αδερφοί μου. Μακάρι να φύγουνε, να φύγουνε αυτά τα βάρη της καρδιάς μας, γιατί ο σατανάς ξέρει δεν έχει άλλη δουλειά έρχεται τη νύχτα και σε ξυπνάει και σου λέει εκείνο το θυμήθηκες εκείνο το εξομολογήθηκες εκείνο το είπες, εκείνο δεν το πες, εκείνο το εκείνο, εκείνο, εκείνο θα σε δικάσει ο Θεός για εκείνο και σε κάνει τον ύπνο σου, του κάνει εφιάλπη σου ου εάν εισέλθει έλθει ήβρης, Εκεί και ατιμία. Τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει Η Ήβρις εδώ σημαίνει εγωισμός. Υπερηφάνεια. Ιβριστής είναι ο αλαζόνας Ο υπερήφανο. Εκεί λέει ο Κύριος που υπάρχει Ήβρις. Υπερηφάνεια δηλαδή εγώ θα επιτρέψω λέει ο Κύριος να εξευτεριστεί αυτός ο εγωιστής ο υπερήφανος εκεί θα έρθει η ατιμία ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται Τιμάστε τι μα είπε στην αρχή του 3.2 με τον Παρισαίο και τον Τελώνη ε θυμάστε ότι Όπου ο Κύριος πας ο υψών εαυτόν ταπεινωθήσετε. κομπάζεις ενώπιον του Θεού, νομίζω ότι είσαι κάποιο, νομίζει ότι έκανε κάτι, νομίζω ότι αξίζει τα συγχαρητήρια, νομίζω ότι αξίζει την δόξαν, νομίζει ότι αξίζει την τιμή και τον έπαινον ε, ο Κύριος θα επιτρέψει να εξεφτελιστείς και εσύ και εγώ. Και γι' αυτό ακριβώ ακριβώς το λόγο, για να μην φτάσει αυτό το κατάντημα, ο εξευτελισμός δηλαδή αγαπητοί μου αδερφοί, γι' αυτό είδατε τι μας έπινε, ο ο Κύριος συνεχώς. Θυμήσου παιδί μου, ότι χωρίς εμένα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Μην κοκορεύεσαι διάβαζα, εκεί μάλλον που άκουγα για τον πατέρα Πορφύριο που σας έχω πει και αφηγείται αυτό το πνευματικό παιδί που ήταν γιατρός αυτός λέει σε κάποια αποστροφή του λόγου κάποτε λέει που ήμουν εκεί στο πανεπιστήμιο καθηγητής του πανεπιστήμιου και γιατρός, ήρθαν κάποιοι λέει εκεί να με συγχαρούν, είχα κάνει μια ομιλία κλπ. και λοιπά και, λοιπά, και εγώ μέσα μου λέει χαιρόμουν που άκουγα τα συγχαρητήρια λέει και την ώρα ντρούν το τηλέφωνο. Σηκώνω ποιο ο πατήρ Πορφύριος. Από την άλλη άκρη του κόσμου. Ε, του λέει Γιώργο! Γιώργο τον λέγανε. Γιώργο του λέει, μαζί θα πάμε στην κόλαση, Γιώργο! Ε, γιατί, γιατί για το λέει θα πάμε στην κόλαση, γιατί θα πάμε στην κόλαση. Και του είπε μαζίστα και ένα αστείο, του λέει, αν γίνει να πάμε στην κόλαση, ας πάμε και μαζί του λέει. Αρκεί να είμαι μαζί σου. Μαζί, γιατί είναι γύρω θα πάμε στην κόλαση. Σε κολακεύω, σε κολακεύω, σε κολακεύω, σε κολακεύω. και εσύ το σε πάνω, σου, επάνω σου. Χαίρεσαι, ε, χαίρεσαι, χαίρεσαι. Περκού. Ο άλλο, κακός δεν ξέρει. Αλλά έστω έρχεται και από αγάπη να σου πει το μπράβο τα συγχαρητήρια. Εσύ τι πρέπει και εγώ να πούμε μέσα στον εαυτό μας. Κυρία μου γιατί να καυχηθώ. Δικό σου είναι. Αν έγινε κάτι καλό δόξα στο Άγιο όνομά σου. Εσύ ευδόκησες. Δικό σου είναι το κατόρθωμα. Εσύ μου έδωσες λόγων. Εσύ μου έδωσες σοφία, εσύ μου έδωσες γνώση, εσύ μου έδωσες διάθεση. Μα τι έκανα μόνος μου, τίποτα. Και εδώ που ήρθα σήμερα, τι έκανα, τίποτα. Αν ο Κύριος μου πάρει το πνεύμα Του, μου πάρει τη σοφία, τότε θα δείτε αυτά που σας λέω θα γίνω, ο Θεός να με φυλάξει, θα γίνω υβριστής και βλάστημος. Και αντί να σα λέω για Θεού θα βλαστημάω από εδώ. Γι' αυτό αγαπητοί μου αδελφοί μη δέχεσαι την κολακία και μη κομπάζεις ότι εγώ έκανα, εγώ έβγαλα, εγώ έκανα την προσευχή, εγώ έκανα ελεημοσύνες, εγώ, εγώ, εγώ σας είπα άμα πεθάνετε που θα βρείτε τα δαιμόνια μπροστά σας, θα βρείτε τα δαιμόνια, θα περνάτε από τα τελώνια και σε ρωτήσουν τι έκανες, τι έκανες για τον Χριστό να τον ομολογήσεις δημοσίως τίποτα τίποτα. δεν έκανε τίποτα η δικαιοσύνη ημών ω ράκος από καθημένη. δεν έχω κάνει τίποτα Κύριε ό,τι έκανες είναι δικό σου Εσύ είδε την ταπεινωσή μου και τον κόπον μου και άφεσ πάσα στα αμαρτία μου. δικό μου είναι η αμαρτία σου δεν έχω κάνει τίποτα για σένα κύριε τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα με κεφαλαία γράμματα και το ότι ήρθες εδώ ο Κύριος έδωσε και την διάθεση ο Κύριος εξισήκωσε, ο Κύριος έδωσε την επιθυμία ο Κύριος έδωσε την προθυμία ο Κύριος τα ο Κύριος δώσε όλα εσύ απλώς είπες, Κύριε εγώ θέλω να σωθώ γνώρισον με οδόν ενήπορεύσαμε Άμα διαβάσετε, θα, θα, θα κλάψετε. Αν διαβάστε το, το ψαλτήρι, θα κλάψετε. Σε ευχαριστώ, λέει ο Δαβίδ σε ευχαριστώ που σε αγαπάω, κύριε. Μα λέει και η ευχή τη κύριε μου λέει: Αξίω έμενα σε αγαπάω. Ούτε να τον αγαπάμε δεν μπορούμε. Από μόνοι μας δεν μπορούμε ούτε αγάπη να έχουμε για τον κύριο μα. Τίποτα δεν μπορούμε να Και την αγάπη που έχει για τον κύριο, εκείνο σου τη δίνει πράγει. μη κομπάζεις και μη νομίζει ότι έχεις κάνει κάτι στόμα δε ταπεινών μελετά σοφία Είδε τους υβριστέ, τους εγωιστές ο Κύριος τους εξευτελίζει και τους ταπεινώνει τον ταπεινό όμως, το στόμα του ταπεινού λέει, άμα κοντά, εκείνο θα ακούσεις λόγους σοφίας. Γιατί ο ταπεινός τι έχει, έχει χάρη ο ταπεινός. Το στοματάκι του αναβλύζει πνεύμα σοφίας και συνέσεως. Είδες ο ταπεινός, ο τελόγης ήταν, τελόγης ήταν, τελόγης ήταν, κλέφτης δηλαδή, απαταιών, να του πούμε απλά παλιάνθρωπος. άνθρωπος. Ταπεινώθηκε και είδες τι έβγαλε το στοματάκι του, είδες μια προσευχή που την έχει κρατήσει σήμερα και τη συντηρεί όλος ο χριστιανικός κόσμος με πρώτος τους καλογέρους του Αγίου Όρους αυτό που λένε το Κύριο Ιησού Χριστέ Θεού γεία του Θεού ελέησον με είναι? ο Θεός ηλάστη τίμη του αμαρτωλό Είδε τι τον φωτισε ο Κύριος Είδε τι ευγήκε από το στόμα εκείνου του ταπεινού Είδε έγινε το στόμα του παλιανθρώπου εκείνου του κλέφτη του απαθεώνα έγινε έγινε έγινε τι έγινε Ευαγγέλιο έγινε Ευαγγέλιο έγινε Από το στόμα εκείνου του ανθρώπου ευγεί και μέσα η προσευχή σήμερα. Άμα πα Άγιον Όρος οπουδήποτε πα και βρεις Άγιον άνθρωπο, λέει λέει α πούμε παπούλη δεν ξέρω εγώ γράμματα. Ε, ναι. Δεν ξέρεις γράμματα, κύριε Σου Χριστέλισσον. Πε, γονάτισε κάτω, πάρει το κομποσκίνη σου 200, 300, 500, 600, 800, 1000 φορές Κάνε το κομποσκίνη και πε κύριε Σου Χριστέλισσον, κύριε Σου Χριστέλισσον. Το καλύτερο, καλύτερη προσευχή η προσευχή που έμεινε έμεινε ω σωτηριώδης ευχή και επαλήθεψε το λόγο του Αποστόλου Παύλου το αδιαλύπτος προσεύχεστε ποια είναι αυτή είναι η προσευχή αυτή είναι η προσευχή το Κύριο Ιησού Χριστέ ο <ΣΣΣΣ> που ο πατήρ Πορφύριος λέει σε εκείνη την κασέτα μέσα λέει ότι εγώ κοιμάμαι λέει και την ώρα που κοιμάμαι λέω κοιμάται και λέει και την προσευχή Μπορεί να το κάνει, και τα δύο, δεν μπορεί. Αυτός ή πνεύμα Θεού, πνεύμα Άγιο. Κοιμόταν και έλεγε και την ευχή Ποιο Ποιος μας την έμαθε, ο Τελώνης. Θες να δεις έναν άλλο ταπεινό, να δεις τη μας έμαθε ο άλλο. ο ταπεινός. Ε, για θυμίσου το ληστί επί του Σταυρού, τι ήτανε, κακούργος, κακοποιός στοιχείο. Δεν είχε κάνει ποτέ του κάτι καλό, δεν είχε κάνει ποτέ του κάτι καλό ποτέ του ποτέ του Μπορούσε. ποτέ του αδερφοί μου πόρνος ήταν διεφθαρμένος ήταν εγκληματίας ήταν παλιάνθρωπος ήταν κλέφτης ήταν απαταιώνα ήταν όλα τα είχε όλες γι' αυτό και κατεδικάστη τι είπε την ώρα εκείνη μη αισθητή μου κύριε όταν έρθει σε τη βασιλεία σου πα πα Εμεί οι παπάτε δεν το πιστέψαμε ακόμα αυτό. Γι' αυτό και είμαστε επέκτε. Γι' αυτό και μπαίνουμε μέσα στο ιερό και νομίζουμε ότι είμαστε αφεντικά του Θεού. Και τότε ένα, ο Θεός θα τον ελεγγύσει, ένα παλιάνθρωπο παπά, ο Θεό θα τον ελεγγύσει, το έτσι έτσι ασύστολα. Του λέει ενό, λέει δεν άκουσε, λέει τον πρώτο χρόνο, λέει φοβάται ο Θεό τον παπά. Ο παπά τον θεό και από εκεί και πέρα λέει φοβάται ο Θεό τον παπά. Πόπο λέει ως το είπε έτσι, έτσι, έτσι, <συμίλω> μ μ μ μ μ μ μ λέει, έτσι. Ναι, ο μάδερ μου λέει θρασίδατα, έτσι το είπε. Και τι είπε αυτός ο ληστής, το κακοποιώ αυτό στοιχείο, όταν ταπεινώθηκε και είδες τι του είπε του άλλου <συμίλω> Του λέει, γιατί λέει βρίζεις. <συμίλω> να τα ταπεινωσή του. Εμείς λέει, άξια, όνε πράξαμε να απολαμβάνουμε. Εμείς καλά κάνουμε και παθαίνουμε. Εμείς είμαστε παλιά άνθρωποι, είμαστε στομάρια εμείς μια ζωή εκκληματίας υπήρξαν αυτός όμως είναι Άγιος άνθρωπο. και αμέσως ήρθε η Χάρισε Α, να, να πρώτα η Σοφία τι λέγανε προηγουμένως πρώτα η Σοφία και μετά το δώρο ήρθε η Σοφία με την ταπείνωση σοφίστηκε και αμέσως ο Κύριος του δίνει το δώρο τον κάνει, τον κάνει και Ευαγγελιστή το κάνει Αγία Γραφή νύστη τι μου Κύριε εσύ είσαι ο βασιλιάς όταν έρθεις εν τη βασιλείας τον πιστεύει ω βασιλέα τον πιστεύει ως θεών αληθινών, τον πιστεύει ότι η βασιλεία του είναι μετά τον θάνατον, γιατί αυτός κοιτάει θα πειθάνει Φάει. είναι εκεί να μην θυμηθείς όταν θα βρεθείς τη βασιλεία σου, μετά το θάνατό μας <Και> που εσύ ακόμα και εγώ δεν το ότι μετά το θάνατο υπάρχει ζωή και εκείνο το πίστευσε και εκείνος ήταν ένας κακούργος ήταν. αλλά είναι η ταπείνωση που λέει εδώ στόμα ταπεινών μελετά σοφία έρχεται η σοφία του Θεού και τον φώτισε γιατί ταπεινώθηκε και όπου υπάρχει ταπείνωση υπάρχει επισκίαση τη σοφία του Θεού επισκιάζει το πνεύμα του Άγιο <laughs> τελειώτης ευθέων οδηγήσει αυτούς αγωνίζεσαι για την τελειότητα αγωνίζεσαι παρακαλάς των θεών γιατί είδε τι είπε ο Κύριος τέλειοι γίνεστε δεν είπε γίνε καλός θα γίνεις τέλειος ούτε σου είπε να γίνει καλύτερος ο Κύριος δεν είπε έτσι. ο Κύριος επιμένει σε αυτή τη φράση θα γίνεις τέλειος μα μπορούμε εμείς οι άνθρωποι να γίνουμε τέλειοι; όχι αλλά θα παλεύεις γι' αυτό σου λέει γίνεστε γίνεστε γίνεστε γίνεστε, γίνεστε. αγωνιστείτε αγωνιστείτε ο αγώνα δεν σταματάει και ο σκοπό μου είναι η τελειώτης. Τελειώτη ευθέων οδηγήσει αυτού. αυτός ο αγώνας για την τελειότητα των σωστών ανθρώπων, των ευθέων ανθρώπων, των εναρέτων ανθρώπων. αυτός ο αγώνας για την τελειότητα, αυτός και μόνο ο αγώνας τον καθοδηγεί. Είναι ο οδονδίκτη του. Ο αγώνας του είναι εκείνος που τον κατευθύνει για την μπροστά του στέκει Τές να σωθείς, θες να τελειοποιηθείς, θες να αγιαστεί, θα σε κατευθύνει ο Κύριος, μη φοβάσαι. Ε, ο Κύριος θα σου δείξει, θα σου παρουσιάσει τον δρόμο. Ξέρετε πόσα παιδιά ήρθαν και σε μένα και στον πατέρα μου, σαν πνευματικού, ε πάτερ, εγώ λέει δεν θέλω να μπλέξω, ψάχνω να βρω μια καλή κοπέρα, ψάχνω να βρω ένα καλό παιδί να πατρευτώ θέλω να φτιάξω χριστιανική οικογένεια αγωνίσου και τσάκ που λες δεν υπάρχουν παιδιά σήμερα αρε κακόμοι μπροστά του η, η κόρη στα σκουπίδια μέσα σε τούτο το βρωμό κόσμο υπάρχουν παρθένοι μάλιστα υπάρχουν αυτός ο νεαρός παρθένος ο παρθένος Παρθένος μάλιστα. Δεν Δεν χρειάζεται να κοπιάσεις. Mm. Αγωνίζεσαι εσύ για την τελειότητα. <coughs> Θα σου το στείλει ο Κύριος το δωράκι σου. Θα σου το στείλει. Θα αρθεί να σου χτυπήσει την πόρτα. Θα αρθεί να σου χτυπήσει την πόρτα. Μία αδερφή μου που ανοίξετε τις πόρτες στα παιδιά σας και τα βγάζετε να πάνε στα κλαμπ και στα αυτά για να πάνε να βρουν κοπέλες και αγόρια να πάνε να παντρευτούν. Τόσο μυαλό έχετε. Γι' αυτό και τα παιδιά σας πλέον καταστράφηκαν. Αντέστε μαζέψτε τα τώρα. Αντέστε μαζέψτε τα. Τα κουρέλια αυτά. Αντέστε μαζέψτε τα. Αντέστε μαζέψτε τα αν είχες όμως αυτή την εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού αν είχες αυτή την εμπιστοσύνη την τυφλή εμπιστοσύνη και έλεγε Κύριε μου εσύ εγώ τι εσύ πάρ' το παιδί μου και κάνω εσύ ο αγώνας σου για την τελειότητα είναι και εκείνος ο οποίος θα σε καθοδηγεί στη ζωή σου μπαίνει ο Κύριος μπροστά σου πλέον σε βλέπει που παλεύεις ο Κύριος. Δεν θα καταφέρεις τίποτα χωρίς τη χάρη του. Αυτό είναι το το μέλλον. Το είπαμε. Αλλά και μόνο που παλεύεις και αγωνίζεσαι και κάνεις και φτιάνει από εδώ, από εκεί εκείνο το συγκινεί τον Κύριο. Και μου έλεγε θυμάμαι κάποτε του απίυθυνα το ερώτημα λέω ρε κύριε Γιώργη θα σωθούμε άραγε του λέω θα σωθούμε. Και θυμάμαι ο καημένος η αιωνία του η μνήμη αγρίαξε και κιόλα. Δεν θα σωθούμε; Γιατί δεν θα σωθούμε, μου λέει; Γιατί δεν θα σωθούμε; Θέλω γω να σωθώ, μου λέει, και δεν θέλει ο Κύριος. Αν εγώ θέλω μια, ο Κύριος θέλει χίλιες φορές. Βεβαίως, και να σωθούμε, μου λέει. άμα εγώ θέλω, θέλει και ο Κύριος χίλιες φορές. Τα ακούτε; Έτσι μιλάει ο σοφός ο άγιος. Ο Ζήλος σου για την τελειότητα γίνεται και δάσκαλό σου και καθοδηγό σου. Και ο κύριος μπαίνει μπροστά σου και σε παίρνει από το χέρι και σου λέει: Ελά, εδώ τι θέλει, Πες μου τι θέλει, μωρέ. Και του λέω πολλέ φορέ, μωρέ, μιλήστε στο Θεό όπω μιλάτε σε μένα, μωρέ. Μιλήστε στο Θεό όπως μιλάτε σε μένα. Κύριε, βοήθαμε σε τούτο, σε το άλλο, σε το άλλο, σε το άλλο. κοσμικά πράγματα όπω σου έρχεται στη γλώσσα, πε στον κύριο. Καταλαβαίνει ο κύριο. όπως γίνουν από το στόμα σου ο κύριος βλέπει, ακούει, ξέρει την ξέρει τη γλώσσα και τη μάγει και τη γλώσσα την ξέρει και όλες τις γλώσσες τις ξέρει ο κύριος ο κύριος δεν θα σε παραξηγήσει όπως και να το πεις και κελισμός αθετούντον Προνομεύσει αυτού. Τα ακού, τι σημαίνει αυτό, και εκείνου λέει οι οποίοι παραβαίνουν τον νόμο του Θεού, οι αθετούντες Οι οι υποσκελισμό αφαιτούνται, τι σημαίνει, θα διπλωθούν οι αφαιτούντε. Θα μπερδιπλωθούν, αυτό σημαίνει Έχουνε έχουνε μπερδουκλωθεί αυτοί. Πού? Επάνω στην ύπρη του. Η ίδια η παράβασή του γίνεται το μπερδούκλωμά του που θα πέσουν και θα τσακιστούν. Αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν να βαδίσουν σύμφωνα με τον Θεό, αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν να υπακούσουν και να υποταχτούν, αυτοί θα διπλωθούν και θα τσακιστούν και θα πέσουν και θα σκοτωθούν. Σταματάμε εδώ. Και, αν θέλει ο Θεός την ερχομένη ομιλία μας το ερχόμενο Σάββατο και πάλι εδώ, αγαπητοί μου αδελφοί. <Το> <Το> <Το> <Το>